Η Ήπατη Αρμοστία αυτή τη στιγμή είναι για να δημιουργεί χώρους παντού, παντού, παντού θέλουν να δημιουργήσουν χώρους, να εξυπηρετούν μια κατάσταση που εξυπηρετεί και, τις, και τους ίδιους. Αυτή είναι πραγματικό. Μα είναι, αναφέρει η Ήπατη Αρμοστία... Το δήμαχο της Λέρου... Τα ίδια πράγματα που λέμε και εμείς, Η είπα Αρμοστία αναφέρει πω δεν έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των κέντρων υποδοχή και ταυτοποίηση στα νησιά, ούτε για τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενία στην ε, ενδοχώρα. Η είπα Αρμοστία πιέζει για να γίνονται τέτοιοι χώροι και να αρχίσει να λειτουργεί ένα ολόκληρο ε, σύστημα εξυπηρέτηση αυτό το καταστάσεων. Mm -hmm. Αλλά αυτή δεν πραγματικότητα. Άρα, λοιπόν, είμαστε στα ανοιχεί όταν δεν μα ενδιαφέρει όλο αυτό. Ε, δεν υπήρχε και λόγο να συζητήσουμε οπουδήποτε παραπέρα. Ε, δηλαδή δεν λέμε ότι ο σκοπό ε, τη ΥΠΑΤΗ Αρμοστία δεν είναι καλό, είναι ότι για εμά αυτή τη στιγμή ε, για Ρόδο δεν υπάρχει ούτε καν η εναλλακτική που προτείνει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Δηλαδή όταν γράφεις την επιστολή εμεί θα βρούμε κάτι εναλλακτικό, ποιο είναι το εναλλακτικό. Εννοεί μέσα και, και το αρμοσία. λέει ότι δεν να βρούμε είναι. Πιθανότατα να, να το εννοεί, να εννοεί αυτό, εννοεί... αλλά αναφέρει Ωραία. συγκεκριμένα όμω κύριε Καρύκη ότι ε, είναι επισφαλή στις συνθήκες τα παλιά σφαγεία, γιατί κακά τα ψέματα και ε, τα παλιά σφαγεία τώρα δεν είναι τόπος για να <Το> μένουν δίπλα. οι πρόσφυγες <Το> και, <Το> και οι το μετανάστες. Το δίμο, η Βιάντα, η Βιάντα, η Εμείς σας αρχίστησα ούτε είχαμε σκοπό, ούτε έχουμε σκοπό να στηρίξουμε επίσημα οποιαδήποτε τέτοια δράσεις, κοινόμε που είναι και κάθε την γραμμή μας. Δυστυχώ η ε, ευγένεια δεν χωράει στο συγκεκριμένο θέμα από το Δήμο και δεν είναι ούτε ο Δήμαρχος, που βγάζει την κεντρική γραμμή, ούτε εγώ ευγενικός σε τέτοια θέματα. Ε, δεν χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί. Ε, οι άνθρωποι θέλουν κάτι διαφορετικό στη ε, Αυτό δεν θα γίνει.